Συμφωνηθέντα. Παρόλου που τα έχουμε συμφωνήσει, έχουμε διαπραγματευτεί κανένα σπίτι στα χέρια του ιδιοκτήτη. Κανένα σπίτι στα χέρια του ιδιοκτήτη. Μπράβο! Ο Τσακαλώτος είναι αυτός που λέει μια αλήθεια. Το έχουν διαπραγματευτεί. Για τα συμφωνηθέντα που συμφώνησαν. Κανένα σπίτι στα χέρια ιδιοκτήτη. Αυτό γίνεται μια προσπάθεια κάθε Τετάρτη που γίνονται οι πληστηριασμοί να εφαρμοστεί. Υπάρχουν όμω άνθρωποι που μπαίνουν μπροστά, όπω συμβαίνει στη Θεσσαλονίκη κάθε Τετάρτη, και προσπαθούν να σώσουν ό,τι μπορούν να σώσουν. Μέχρι στιγμή έχουν σώσει αρκετά. Ε, γίνεται ένα μάτ μέσα στα, στις αίθουσες των δικαστήριων όχι απ' έξω, στι αίθουσε μέσω, που μπαίνουν και τα μάτ κανονικά μέσα εκεί, στείλουν φραγμό με στην αίθουσα απέναντι είναι. Οι πολίτες και υπάρχει ένα ψηλοκίνημα πάνω εκεί κυρίω και εδώ σε διάφορες γειτονιές και κάνουν ότι μπορούν οι άνθρωποι να σώσουν σπίτια. Μην φανταστείτε σπίτια μεγάλα, κάτι μικρά δεν είναι οι βίλες που σώζονται. Προς το παρόν σώζονται κάτι γκαρσονιέρες, κάτι μικρά διαράκια. Βεβαίω δεν υπάρχει λόγος να γίνονται όλα αυτά γιατί έχουμε διαβεβαίωση από, ανώτατη, από την ανώτατη ηγεσία την υψηλή πύλη ότι δεν θα συνέβαιναν αυτά δεν θα επιτρέψουμε στα κοράκια των διεθνών distress funds να κερδοσκοποιήσουν δημεύοντας την περιουσία, δημεύοντας τις κατοικίε των ελλήνων πολιτών. Σήμερα... Πιο μαζικά ακόμη και από την προηγούμενη Δετάρτη, εκατοντάδες κάτοικοι αυτής της πόλης βρέθηκαν στο Ειρηνοδικείο Θεσσαλονίκης και για άλλη μια φορά δεν επέτρεψαν να γίνουν πληστηριασμοί, δεν επέτρεψαν να, γι... να προχωρήσει η αρπαγή της λαϊκής κατοικίας και περιουσίας. Σήμερα εκτός των άλλων συναντήσαμε την πιο έντονη και πιο βίαια από κάθε άλλη φορά παρουσία των αστυνομικών δυνάμεων. κανένα σπίτι στα χέρια του ιδιοκτήτη. Και σήμερα όπως δείξαμε χιλιάδες μπορούν να πω αγωνιστές είμαστε εδώ για να αποτρέψουμε αυτό το έγκλημα που επιχειρούν δηλαδή να πάρουν τα σπίτια του λαού με τους πληστηριασμούς για ένα κομμάτι ψωμί. Και έτσι μια ηχητική γεύση και υπενθύμηση του τι ακριβώς συμβαίνει και μέσα και έξω και στους διαδρόμους. Κανονικά πληστηριασμοί γίνονται παρά την διαβεβαίωση και την προεκλογική υπόσχεση του Πρωθυπουργού ότι δεν θα συνέβαινε κάτι τέτοιο. Και ακόμη δεν έχουν εφαρμοστεί για τα καλά οι νόμοι που προβλέπουν το σύνολο των πληστηριασμών ε, από εδώ και από εκεί. Για ποια σπίτια γίνονται αυτοί οι πληστηριασμοί, μάλλον η απόπειρα πληστηριασμών τι δύο τετάρτε. Ένα σπίτι 36 τετραγωνικών μέτρων δεν ανήκει προφανώς σε κανέναν μεγιστάνα. Κάθε εβδομάδα στους πληστηριασμού είναι συνήθως κάποια τέτοια μικρά σπίτια. Δεν ισχύει ότι πληστηριάζονται σπίτια πλουσίων. Αυτό είναι μια φτηνή κυβερνητική προπαγάνδα. Αυτό που συμβαίνει είναι ότι κατά 99% πληστηριάζονται σπίτια φτωχών συμπολιτών μα. Και αυτό το αντιλαμβανόμαστε γιατί έχουμε και τα δελτία πληστηριασμών κάθε Τετάρτη, αλλά και επειδή τα σπίτια που ε, σώζουμε, και τους συμπολίτες μας που τους μπροστά μας και ξέρουμε τι είναι Έτσι λοιπόν ήρθε η ελπίδα και στο συγκεκριμένο τομέα ε, θέλαμε να ξεκινήσουμε με αυτό Παρασκευή είναι και γιατί ξεκινήσαμε με αυτά είναι μια παθογένεια του καπιταλιστικού συστήματος για να ακούσουμε τον Ευκλήδη Τσακαλώτο που τα θεωρητικοποιεί και κάνει το μάζεμα των ηχητικών που ακούσαμε το μόνο πράγμα χειρότερο αυτή να σε ο καπιταλισμός είναι να μη σε ο καπιταλισμός. το μόνο πράγμα χειρότερο από να σε ο καπιταλισμός είναι να μη σε ο καπιταλισμός. Το ίδιο ισχύει και για το τραπεζικό σύστημα. Το μόνο πράγμα χειρότερο από να ανακεφαλοποιεί με δημόσια χρήματα τις τράπεζες είναι να μην τι ανακεφαλοποιεί με δημόσιο χρήμα τις τράπεζε. Είναι δύο αλήθειε. Πραγματικά, καλύτερα όλοι δεν θέλετε να σα εκμεταλλεύεται ο καπιταλισμό από το να μην σα εκμεταλλευόταν ο καπιταλισμό. Θα νιώθατε μειονεκτικά, θα νιώθατε στο περιθώριο, δεν θα είχε νόημα η ζωή σα. τώρα. Και σα εκμεταλλεύετε και ονειρεύεστε. Πολύ λίγοι να τον ανατρέψετε. Οι περισσότεροι ονειρεύεστε να γίνετε πλούσιοι. Οι περισσότερε πιθανότητε είναι με του πρώτου παρά με του δεύτερου. Οπότε ο Ευκλήτη Τσακαλώτο ω μαρξιστής είναι και στην κίνηση των 52, 3, 4, έχω χάνω λίγο τον αριθμό. Πάνω από 50, εν περιπτώσει και κάτω από 60. Η κίνηση άνω των 50, κάτω των 60. Ε, τα κωδικοποιεί καλύτερα. Έχει μελετήσει τον καπιταλισμό. Αυτό ξέρει. Όλοι εμεί δεν ξέρουμε. Προϊόν του καπιταλισμού, του ωραίου καπιταλισμού, είναι ο Κυριάκο Μιτσοτάκη, τον οποίο τον θέλουμε για πρωθυπουργό, όπω βλέπω τι διαθέσει του ελληνικού λαού. Άλλαξε γρήγορα, έφυγε από τη μία ελπίδα και πάει στην άλλη ελπίδα. Με τα πειδά, σαν βήματάκια πάνω στα κάτι βράχακια που υπάρχουν, σε κάτι λίμνε και κυρίω στα κινούμενα σχέδια υπάρχουν. Έτσι λοιπόν, φεύγουμε τον ένα, πάμε στον άλλο, γιατί έχει να δώσει, να δώσει και να πάρει και ο Κυριάκο.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 ότι υπάρχει άλλο δρόμος οικονομικής πολιτικής. Η εξοδοτική, η εξοργιστική φορολογική επιβάρυνση νοικοκυριών, ελεύθερων επαγγελματιών επιχειρήσεων. Ωραίο ακούγεται και αυτό. Είναι αρκετά εντρικαδόρικο. Είμαι σίγουρος πολύ θα θέλετε να το δοκιμάσετε και γι' αυτό όποτε γίνουν εκλογές πολλοί θα ψηφίσουν τον Κυριάκο για να εφαρμόσει αυτό ακριβώς. Κάπω έτσι το είπε. Εμεί το φέραμε στα μέτρα τη λογική. Αλλά αυτό θα κάνει σίγουρα. Δεν έχει σημασία τι λένε. Σημασία έχει τι θα κάνουν. Και κάνουν αυτά που εμεί λέμε ότι θα κάνουν. Έτσι ακριβώ όπω θα μοντάρουμε. Ο καπιταλισμό, που είναι ωραίο να σε εκμεταλλεύεται, όπω λέει και ο Τσακαλώτο, από το να μη σε εκμεταλλεύεται, ο καπιταλισμό πάντα, έχει και άλλε προσφορέ. Ακούμε τον αρμόδιο Υπουργό Υγεία για τι νέε παραλαβέ, ώστε να αντιμετωπιστεί το θέμα τη μεταφορά ασθενών προς τα νοσοκομεία Αγοράστηκαν και παραδόθηκαν για να μην τρελαθούμε δηλαδή 90 ολοκαίνουρια μουλάρια σε διάφορες περιοχές της χώρας Ανακαλύψαμε μέσα σε 15 μέρες περίπου 20 μουλάρια τα οποία είχαν αγοραστεί και τα οποία κάθονταν χωρίς κανείς να ασχοληθεί. Έτσι λοιπόν θα γίνονται οι μεταφορές των ασθενών από εδώ και πέρα με μουλάρια. Ο στο το ανακοίνωσε, λογικό για Πολάκη να διαλέξει κάτι τέτοιο, είναι πιο φθηνά. δεν χρειάζονται και του οδηγού. Συρίνα κάπου να βρούμε που θα βάλουν από πάνω και το φάρο. Και από εκεί και πέρα θα μπορεί να το φωνάζει και ο ασθενή ή να κρατάει ο ασθενή ο ίδιο το φάρο, να φωτίζει γενικότερα, να δείχνει το επίγον του πράγματο. Και ανακάλυψαν και τα 20 παροπλισμένα μουλάρια πάντα. Οπότε όλα αυτά εντάσσονται για να εξυπηρετηθεί ο Έλληνα πολίτη, σύμφωνα πάντα με τη λογική του κυρίου Πολάκη, γιατί η υγεία είναι στι πρώτε προτεραιότητε και αυτή τη κυβέρνηση. Να γυρίσουμε λίγο στου πληστηριασμού, γιατί έχουμε μια δήλωση τσακαλώ του για τον πρωθυπουργό του. Αυτό είναι ένα συγκεκριμένο σχέδιο που εκπληρώνεται βήμα-βήμα. Ο Τσίπρας είναι ο υποϊπρωθυπουργός των πληστηριασμών. Όλοι μαζί παιδιά! Ο Τσίπρας είναι ο υποϊπρωθυπουργός των πληστηριασμών. Καλό, καλό και αυτό. Σε μια κρίση λικρίνιας ο κύρος Τσακαλώτο, περιγράφει τι ακριβώς συμβαίνει με τους πληστηριασμούς. Ο Τρίφων Αλεξιάδης, υπουργό Οικονομικών Αναπληρωτής, σήμερα το πρωί βγήκε στην εκπομπή του Γιώργου Παπαδάκη και εκεί μίλησε για τον Κόφτη. Θυμίζουμε πάντα ότι αυτή η κυβέρνηση έχει φέρει τον Κόφτη τον περίφημο. Λένε βεβαίω ότι δεν θα χρειαστεί ποτέ να ενεργοποιηθεί και κάνουν τα πάντα για να μην ενεργοποιηθεί ο κόφτης. Τα πάντα σημαίνει βάζουν φόρους για να μην έρθουν η φόροι του κόφτη ή οι περικοπές του κόφτη. Προσθέτουν τώρα για να μην αφαιρέσουν κάποτε. Όλο αυτό είναι ένα πολύ ωραίο ισοζύγιο. Καμαρώνει γι' αυτό ο κύριος Αλεξιάδης. Ο Πρωθυπουργό θα αφήσει τη Θεσσαλονίκη στη ΔΕΘ. Είπε για το ποιε μειώσει φόρου αντέχουμε να κάνουμε το επόμενο χρονικό διάστημα και για πάνω σε αυτό δουλεύουμε. Αλλά εδώ πρέπει να καταλάβουμε κάτι. Ότι εάν δεν πιάσουμε αυτού του στόχου του προπολογισμού και δεν υλοποιήσουμε τη συγκεκριμένη συμφωνία, θα έχουμε άλλε επιπτώσει. Εμεί λοιπόν πρέπει να καταλάβουν αυτοί που μα κάνουν κριτική. Εάν δεν πιάναμε τους στόχους του στόχου του προπολογισμού και ερχόταν ο κόφτη, θα λέγανε: Τε ανήκαν το κόφτη. Πολύ ωραία λογική όντω πραγματικά. Έχεις δηλαδή ένα μαχαίρι 10 εκατοστών και υπάρχει ο κόφτης, ένα άλλο μαχαίρι 18 εκατοστών. Και σου λέει ο Πολύ ωραίο ο Αλεξιάδης, σα διαλέ, διαλέγουμε να σας φάξουμε με το μαχαίρι των 10 εκατοστών, γιατί αν δεν σας φάξουμε με αυτό, θα χρειαστεί να σας φάξουμε με τον 18 εκατοστών. Οπότε, μπορεί να είναι και 20-25. Διαλέγετε και παίρνετε. Και καμαρώνει, που με τα όσα μέτρα έχει πάρει, δεν θα χρειαστεί, λέει, το μαχαίρι των 18 εκατοστών. Και καλεί όλου εμά να χαρούμε που θα σφαχτούμε με το, το μικρότερο τον 10 εκατοστών. Το έχουν ζήσει, του έχει γίνει βίωμα, το βιώνουν μια χαρά, χαίρονται γι' αυτό και προσπαθούν να το μεταδώσουν και σε όλου εμά που αποσβολωμένοι παρακολουθούμε όλα αυτά τα πολύ ωραία που γίνονται. Φαντάζομαι και όλοι αυτοί που του επιλέξατε θα είστε πιο άνετοι και πιο χαρούμενοι που εφαρμόζουν αριστερή πολιτική σε όλα τα θέματα. 2.11.208.200 να μοιραστείτε τη χαρά σα, τον πόνο σα δεν ξέρω τι άλλο, σα περιμένει με πολύ χαρά εκεί ο Αποστόλη. Αλλιώ στέλνετε SMS γράφοντα real και νότου μηνυμάσος και όλο αυτό στο 19.650. E-mail έχουμε ηλεκτρονική διεύθυνση η οποία είναι στούντιο παπάκυριαλεφέμι.gr. Ο Μάριος Καγής ρυθμίζει τον ήχο και θα ακούσουμε τώρα πάλι έναν τρίφωνα αλεξιάδη, πάλι από την πρωινή εκπομπή του Παπαδάκη. κάνει ένα λάθος, αλλά είναι ωραία αυτά τα λάθη τα λεκτικά, αντί να πει τι καλύτερο θα έκανε μια κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας Είπε το αντίθετο, τι χειρότερο θα έκανε μια κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας Δεν το έχουμε μοντάρι μόνο του στέκει και κάνει καριέρα μια χαρά. Και επειδή κάποιοι μας κάνουν κριτική για το α το το Β, Γ μέτρο, πρέπει κάποια στιγμή να υπάρχει πολιτική απάντηση. Αν ήταν άλλη κυβέρνηση αυτή τη στιγμή, αν είχαμε κυβέρνηση δηλαδή για παράδειγμα νέα δημοκρατία. Υπάρχει έστω ένα μέτρο από αυτά που έχουμε κάνει μέχρι τώρα που θα ήταν καλύτερο. Τι από όλα αυτά που έχει κάνει η κυβέρνηση θα ήταν χειρότερο αν ήταν αυτή τη κυβέρνηση. Τι όλα αυτά που έχει κάνει η κυβέρνηση θα ήταν χειρότερο αν ήταν αυτή αυτή κυβέρνηση? Τι από όλα αυτά που έχει κάνει η κυβέρνηση θα ήταν χειρότερο αν ήταν αυτή στην κυβέρνηση?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 Όποιο έρχεται κάνει κάτι χειρότερο από τον προηγούμενο. Τα καταφέρνει. Δεν υπάρχει πάτο αυτό, ενώ παντού υπάρχει πάτο. Σε αυτά δεν υπάρχει καθόλου πάτο. Όλοι αναρωτιέστε, το ξέρουμε, το νιώθουμε, τι να κάνει αυτή η ψυχή ο Άρης Πιλιοτόπουλο. Τα περισσότερα χρήματα που έβγαλα από την πολιτική είναι από τι αγωγέ τι οποίε έχω κερδίσει. Διότι είχα, αν θέλετε, την έπνευση, την ευφυα, απέστε το, ή το θάρρο να μην εφανιστώ ω φιλάνθρωπο όπου ό,τι. Εγώ κέρδιζα τι αγωγέ γιατί εμένα έβλεπα έβλεπαν ηθικά να τα κάνω δωρεέ ιδρύματα, να τα κρατήσω για τον εαυτό μου. Είναι μια πολύ καλή προσοδοφόρο πηγή και μακάρι να συνεχίσουν να λένε ψέματα, να μπορώ και εγώ να συνεχίσω να κερδίζω, να βγαταίνω την περιουσία μου και να προχωράω και να προκόβω. Έτσι λοιπόν κάποιο γίνεται πλούσιο. Δίνουμε εδώ και οδηγίε με σκληρή δουλειά. Το έχει πιάσει το νόημα. Ο Άρη κάνει αγωγέ, γράφουν διάφορα και γι' αυτό αλήθεια, κάνει αγωγέ. Και βγάζει χρήματα προς το ζήν. Όλα αυτά τα έχει εντάξει στην κατηγορία πολιτική. Όπως ακούσατε από την πολιτική βγάζει αυτά τα χρήματα. Είναι μια διασταλτική ερμηνεία της λέξης, λάστιχο ερμηνεία, της λέξης πολιτική λαός ακολουθεί αμέσως τώρα. Για την κατάσταση Στεφάνι στην Κυσαριανή, θέλω να σε ρωτήσω. Ωραία, ο Τσίπρα ξέρω εγώ το χρησιμοποίησε όλο αυτό για επικοινωνιακά, για την πολιτική. Την... Όχι καλέ, το πίστευε, δεν το έκανε επικοινωνιακά, το πίστευε, δάκρυσε κιόλα. Σαν το ρε, δάκρυ τη κάθε λέξη προσ... του ήταν όμοιο. Το ένα ότι πήγε και κατέθεσε ένα Στεφάνι πέρα από τα συμφέροντα του Τσίπρα δεν είναι σημαντικό. ήταν Το, λες, το, το λέω. Στην ιστορία τι θα μείνει, οτι... Στην ιστορία εσυγγλή, θα μείνει, το εσυγγλή, είπα και χθε. Στην ιστορία θα μείνει ότι την πρώτη φορά πήγε με του συντρόφου του, τη δεύτερη φορά πήγε με τρει κλουβεσμάτ. Αυτό θα ε. μείνει στην ιστορία. Ε, ε, αυτό δεν υπάρχει. Δεν μπορεί με καμία εξουσία. Νοικοκυρεύουμε το σπίτι μα, προσαρμοζόμαστε στι οικονομικέ μα δυνατότητε και κάνουμε στρατηγείο μα. Το Μοσχάτο. Κύριε Αποστολή, θέλω ένα open invitation να αφήσω. Open invitation, βάλτε το κάτω από το χαλάκι. Όχι, ρε παιδί μου, open είναι open invitation στα παιδιά τη τα... Πρέπει να ανοίξω την πόρτα για να μπει. Στα παιδιά του Μοσχάτου, γιατί εγώ τον άκουσα τον Κυριακό και με έχει ακουμπήσει πραγματικά. Τώρα yeah. το... τι ζάπια και μακρύ. <χι> Αυτό θα υπόσχεται Μοσχάτα. Super μοσχάτο Λίμνου, διάφορα Μοσχάτα, τι... όπου Μοσχάτο βρει. Να έρθει, άμα θέλει, είναι ανοιχτή, είναι open το invitation. Θε μισθό κλαίου, τώρα δεν θυμάμαι το. Εγώ 80, 78, 82. Το Vox, το Vox. Περίεδε. Με ένα μέρο το βόξο και οι άκουσ θα τα καταστρέψετε εξ αρχή. Θα υπάρχουν παιδί μου, κάτσε. Όχι, σερβίρουμε πάνω, έχουμε καφέ, έχουμε τα πάντα. Ρε Λα... που ρούβικο Όχι, ρε. Yeah. Λάτε μακιάτο με μαύρη ζάχαρη, το σερβίρουμε. Και ο Κούλη, άμα θέλει, έχουμε και μοσχάτο, Ντάστι να πιει. Και Ντάστι, Μοσχάτο. Μοσχάτο, Κάτη. ναι, ναι. ναι. Η βασική προπόθεση είναι dress code. Έχουμε, είναι κοκτέιλ το dress. Τι θα είναι... Όχι με φόρμα και βερμούδα, ρε παιδί μου. Όχι... Καλά, το Ιάκου δεν την είναι και έτσι είναι καθρομιαρέω ή Όχι. να ριζέω ή ε Αν θέλουν να κάνουμε και και κοκτέιλ. Ωραία, καλά κοκτέιλ. Κοκτέιλ, μολότοφ που λέμε. Μολότοφ, 52 καμικάζια, ο παπά που έπλεξε το εγκόμιο του κούλι δεν φαντάζομαι να είναι νέα δημοκρατία. Υπάρχει κομματικός. Τι είναι οι οι παπάδε. το από παλιότερα από Δεν θέλω να όνομα. Το με πολιτική με τα με Δεν γαριτήρια και πάλι άλλη μια φορά οι συνταξιούχοι λοιπόν ούτε πέτες είναι, είναι αγωνιστές έχουν αδύναμες φωνές προσέξτε όμως, τις φοβούνται τις φωνές αυτές γιατί λένε την αλήθεια και κάτι άλλο Δείχνουν το δρόμο του αγώνα και στους υπόλοιπους αυτό ήθελα να σας πω, δεν είμαστε πέτες για σας Αν δεν είναι δεύτεροι αριστεροί στη νέα Ερυθρέα, πού θα είναι Ναι, σωστό, γιατί έχουν δει τον πλούτο και ξέρουν. Καλά, έτσι κι αλλιώ τώρα μην τα λέμε τώρα. Και μεγαλύτεροι επαναστάτε οικονομικά ευκατάστατοι Ναι, Ερυθρέα αριστερή, επειδή τέλο πάντων, να σα πω δεν θέλω να στεναχωρήσω του Ερυζέου και του λυπού συγγενεί, αλλά όση σάχαρη και να βάλει στα σκατά, κουραγίδε δεν γίνονται, δεύτεροι. Καλά, δεν ξέρει να τρώ. Από την άλλη, όσα θα και να βάλουν στα σκατά, πρωθυπουργοί γίνονται. Δε α πούμε πόσο αθά έχει πει ο Κυριάκο σε μια ομιλία χθε, τα Εκεί θα Νέ Beep, <laughs> Χειρότερο από σε εκμεταλλεύεται ο καπιταλισμός είναι να σε εκμεταλλεύεται ο καπιταλισμός. Τσακαλώτος, ευκλήδης, ψεάπτες τα ελληνικά. Νομίζω το καταλαβαίνει ο καθένας στην βουλή αυτή την ώρα σε μια από τις επιτροπές θεσμών και διαφάνειας. Είναι ο Νίκος Παπά απαντά σε ερωτήσεις των βουλευτών για τις Σάδης, για τον Καλογρίτσα, για τον Μαρινάκη, για τον Κοντομινάκη, Γίνεται χαμός εκεί με Βορύδη � Ε, δεν μεταδείτε από κανάλι, ιντερνετικά μόνο από τα web εκεί της Βουλή. Αν θέλετε μπείτε, το μάζωμα θα το δείτε το βράδυ Όσοι έχετε κουράγιο στα κανάλια Έχει να ενδιαφέρουν έτσι κι αλλιώς αυτό το θέμα Το καταλαβαίνει ο καθένας Είναι θέμα δημοκρατίας και διαφάνειας με αυτό το σκεπτικό, γι' αυτό το λέω Ε, κατά άλλα, από τα άλλα από τα πρώτα λεφτά που έχουν πάρει από τις άδειες θα κάνουν προσλήψεις. Μας το είπε χτες, προχτές, προχτές και ο παπά εξερχόμενο του Μαξίμου και ο Πολάκης. Να ακούσουμε λίγο τους δύο υπουργού να λένε τι ακριβώς θα κάνουν με τα πρώτα λεφτά. Όπως γνωρίζετε τα λεφτά της πρώτης δόσης από τις τηλεοπτικές άδειες έχουν εισπραχθεί και διοχετεύονται με τέτοιο τρόπο ώστε να πιάνουν τόπο ακριβώς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 4.000 θέσει στα νοσοκομεία, στι υγειονομικέ δομέ και στου εποπτευόμενου οργανισμού από το Υπουργείο Υγεία σε όλη τη χώρα. Θέσει κοινοφελού εργασία, 12 μήνε διάρκεια, με τα αντίστοιχα επιδόματα, που ο στόχο μα και ο σκοπό μα είναι από τι αρχέ του Γενάρη αυτοί οι άνθρωποι να δουλεύουν στα νοσοκομεία, αλλάζοντα την εικόνα που αντιμετωπίζει ο κόσμο αυτή τη στιγμή. Και μπλα μπλα μπλα. Ακούσατε, προκυρήσουν όπω είπε ο Πολάκη σε έτσι μια με φωνή νυφαλιότητα. Τη φωνή του επιτυχημένου υπουργού. Προκυρήσουν διαγωνισμό για 4.000 ανθρώπου στον τομέα τη υγεία για να αλλάξει εικόνα και μάλιστα από Γενάρη. Θα πιάσουν δουλειά με επιδόματα και όλα τα υπόλοιπα. Τον Απρίλη του 2015, ω πρωθυπουργό ο Αλέξη Τσίπρας χωρί να ξέρει ότι θα έρθουν τα λεφτά από τι άδειε και ποιοι θα είναι οι υπερθεματιστέ και οι πρώτε δόσει και οι δεύτερε και οι τρίτε. Είχε ανακοινώσει και αυτός κατά σύμπτωση ότι περίπου ίδιος αριθμός προσλήψεων θα γίνει και τότε στην υγεία. Το σχέδιό μας περιλαμβάνει την πρόσληψη 4.500 ατόμων εξειδικευμένου προσωπικού, γιατρών, νοσηλευτών καθώς και ιατρικού προσωπικού με στόχο την στελέχωση των κενών νευραλγικών θέσεων σε νοσοκομεία, κέντρα υγείας και οργανισμού. Και τότε είχε βάλει και 500 παραπάνω, γιατί είναι πρωθυπουργό. Ο άλλο είναι υπουργό, έβαλε 4.000 και εδώ γενικώ, αν θυμόσαστε, και οι παλιότεροι πρωθυπουργοί λέγανε ότι τα κενά στην υγεία είναι 4.500 και θα τα καλύψουμε. Δεν καλύφθηκαν ούτε παλιά, δεν έχουν καλυφθεί μέχρι τώρα. Δεν ξέρω αν από τι άδειε και πέρα θα καλυφθούν γενικώ αυτό το αίτημα και αυτή τόσο σπουδαία ανάγκη να υπάρχουν νοσηλευτέ, να υπάρχουν γιατροί και παραϊωτρικό προσωπικό στα νοσοκομεία ε, πηγαίνει μπαλάκι και την αντιμετωπίζουν όλοι ως φούσκα προεκλογική και ως εξαγγελία προς τους ιθαγενείς από κάτω μια που είπαμε ηθαγενείς, ακολουθούν Είμαι και επίση μα μέλο του συγειώρι μου. Μπράβο να πω σε να πω. Να πω ότι η κατάδεια σου εκεί θα σα πήγαινε. Να σου πω λίγο. Ηπα, είμαστε τρία κομμάτό σκυλαστη στην εκπομπή εντάξει, και να ξέρει ότι εγώ δεν πληρώνω, γιατί μερικέ που κάνει το κάνουμε και δωρεάν. Για ευχαρίστηση. Εσεί από τι πουλάνε που το κάνετε έτσι, δωρεάν. Είσαι λεγόμενη απλήρωτη πουλάνα, το απλήρωτο κομματικό που είσαι; κύριε. Ναι, ναι, ναι, όπω και εσεί. Μόνο που εσεί το κάνετε με πληρωμή. Γι' αυτό δεσμεύσει σε παρακαλώ απλήρω απλήρωτη. εμεί δεν είμαστε πάλι Αλλά εμεί δεν είμαστε μέλη κανό σκό. Κόμματος. Έχουμε αυτή τη διαφορά. αυτά χωρί να είστε μέλη κόμματος. Δεν περνάει από το μυαλό σου που μπορεί να τα πιστεύει ε, και όχι να συγκεκριμένες γραμμές κάποιου κόμματο. Αλλά στο, Μα... στο series, ε, που να περνάει από το μυαλό σου κάτι που σχέσει με ιδέα ιδεολογία. Λογικό. Λογικό. όπου ιδέα έχει Να Όχι, δεν τα γιατί δεν έχω γι' αυτό. Από μου Λουμουλικέ, σε θαυμάζω. Είμαι κολόγρια. <laughs> 63. Ε, συμβαίνουν αυτά, δεν πειράζει. Η Σιριζέα είναι αντιπροσωπευτικό δείγμα του πόσο γελή είναι όλοι οι Σιριζέη. Αυτό. Είπα Πολλάκι. Μην τα μπερδεύουμε τα πράγματα, ο Πολλάκι είναι σοβαρό πολιτικό. <laughs> Και στο Χιβ έχει βγει αληθινό, όλοι οι γιατροί έχω ρωτήσει. Όλοι γιατί το λένε Χιβ. Και στο Κόπι πάστε. Έχω ρωτήσει πολλού αγαροπλάστε. Παναγία μου, ναι. παναγία μου. Κόπου πάστε <laughs> σεράνο, <laughs> κόπου <laughs> πάστε σοκολατίνα, κόπου <laughs> πάστε αμυγδάλου λέγεται λέγεται απλά εσείς δεν το ξέρετε. Ο άνθρωπος είναι και γιατρός και σαχαροπλάς. Πού το ζόρι. Δεν κατάλαβα η Σιριζέα τώρα τι είπε τώρα. Αδικαιολόγησε τα μαντά, το κατάλαβα. Ε, δε τα δικαιολογήσει, τι πίστευε. Δηλαδή του στείλανε, ο Τόσκα του έστειλε με πλήρη εξάρτηση και του είπε μετά γιατί τη χρησιμοποιήσατε. Αδεί να μα τρελάνε τελείω. Α του έστειλε χωρί την εξάρτηση. Του είχε πει τα φοράτε για ντεκόρ για να γεμίζετε το μάτι. Μην φαίνεσαι φλόρο άοπλο. Άμα δε θέλει, δεν θέλει να τα χρησιμοποιήσουν, θα του πει. Θα πάτε στου συνταξιούχου, τίποτα. Ε, τι με γαρδένια στα πάνω συνταξιούχου, παιδί μου να ρίχνουν γαρδένιαλ και νο Με τα χεράκια τους να τελείτε ό,τι γίνει εκεί πέρα. Mm -hmm. Όχι να τους στέλνουν με τις φυσούνες. Τους είδες του ταξιούχους που είναι αγριεμένοι. Αυτοί οι κουκουέδες στην ταξιούχη και του πάμε ήταν αυτοί. Mm -hmm. Θα τους δαγκώσουν τα λαρίκια των Ματατζίδων. Mm -hmm. Αυτοί είναι οικοδόμοι έχουν δουλέψει, δεν είναι τίποτα φλόροι. Mm -hmm. Θα τους πιάνω στο κυνήγι τους μπάτσους. Έμαθα ότι βάζετε πανούλι στην εκπομπή σα, κύριε. Πανούλι όταν λέμε πάνω καμένο. Δεν θα βάλουμε πάνω καμένο, φίλε. Ε, όχι καμένο, καμένο ίσως ίσω. Τα... καμένο, Στη τηλεοπτική εκπομπή βάλαμε κιαμένο. Κιά μου. Χωρί νερό μπορώ, χωρί εσένα όχι. Ήταν ένα μήνυμα κατά τη ιδιωτικοποίηση. Πιανού του νερού. Του νερού. <laughs> Είναι οι λέξει που θα απαγορευτούν. Πια δεν θα λέμε νερό, θα κοπούνε. <laughs> Όπω θα σταματήσουμε να προφέρουμε το όνομα του Νερούντα, του Νέρη Καστίγιο, γιατί θυμίζει νερό. Oh, Καστίγιο, ναι, εντάξει, okay. Και θα σταματήσουμε τραγουδάμε Η παγούδια τη Άννα βρίσκει. Μα κατ' όσο πάει πολύ μακριά, έχω μείνει άναυδο. Δεν παίζει αυτό. Και δεν θα φοράμε βέβαια και ποτέ καμίσα νέρα. <σχυρ> Το <σχυρ> πάω στο <σχυρ> πιο πολιτικό Ιταλικό. Μα, να σου πω κάτι και τι θα φορά: Άμα δεν φορά καμίσα ανοίρα, α πούμε, τι θα φορά. Ε... Τίποτα πίρκε στοκ, α πούμε, λιγδωμένα. Κακό είναι. Ένα λακτικό γκόμε να είσαι μωρή. Μπορώ να γίνω. Ανάλογα target group. ο Τσίπρας είναι ο υπρωθυπουργός υπου... των πληστηριασμών Κανένα σπίτι στα χέρια του ιδιοκτήτη Θέματα θέματα και απόψεις, δηλώσεις, παρατηρήσεις του κ. Τσακαλώτου από διάφορες ομιλίες για το θέμα των πληστηριασμών οι οποίοι γίνονται κανονικά γίνονται Γίνονται απόπειρες για να γίνουν, κάποιες διαδικασίες καταφέρνει ο κόσμος να τις σταματήσει, κάποιες άλλες συνεχίζονται όταν δεν πέφτουν τα φώτα της ενημέρωσης και η προβολής των μέσων πάνω σε όλα αυτά. Ή και ο κόσμος όταν δεν οργανώνεται και δεν κάνει αυτά που κάνει. Πάνω στη Θεσσαλονίκη έχουν να δημιουργήσει εκεί μια κατάσταση και αποτρέπουν ό,τι μπορεί να αποτραπεί προς το παρόν στο χέρι όλων και των υπολείπων περιοχών είναι να σταματήσουν ό,τι μπορούν να σταματήσουν το έκτρομα γενικότερα ό,τι γίνεται καλό είναι γιατί όπως ακούστε είναι για σπίτια μικρά δεν είναι για βίλες ε, ένα το θέμα και έβλεπα και πριν σε άσχεδο πάντα περιβάλλον Στην Συζήτηση στην Επιτροπή τη Βουλή για τα, την αδειοδότηση, το διαγωνισμό, τα μέσα ενημέρωση, του καναλάρχε. ήταν οι Νεοδημοκράτε από κάτω, Και ο Βενιζέλο και ο Βορρήδη, με πάθο να υπερασπίζονται την νομιμότητα και να εγκαλούν τον Παπά ω υπουργό ε, για την τήρηση τη νομιμότητα. Και ο συνειρμό είναι λογικό. Ποιοι τα λένε αυτά όταν στο συγκεκριμένο θέμα τόσα χρόνια, τρει δεκαετίε, δεν έκαναν απολύτω τίποτα. Μάλλον έκαναν ε, με του νόμου που εφάρμοζαν ή με αυτού που δεν εφάρμοζαν ε, ποιους ε, ανέθρεψαν ποιοι βοηθούσαν αυτούς τους πολιτικούς όλο αυτό το αλυσβερίσει και από την άλλη ο ίδιος ο παπάς να προσπαθεί να πει όταν το ρωτούσαν για καλογρίτσα και για την, γιατί να είναι τέσσερα τα κανάλια είναι ένα θέμα που δεν υπάρχει καμία απολύτως απάντηση οι αντιφάσεις και Όλο αυτό το, η ανακύκλωση του θέματο που δεν, δεν έχει καμνένα λογικό επιχείρημα. Και προσπαθούσε ένα έξινο άνθρωπο, όπω είναι ο Νίκο Παπάς χωρί λογικό επιχείρημα να απαντήσει. Κομικό όλο αυτό πέρα από τα υπόλοιπα που μπορεί να έχουν βγει στην πορεία. Σε μια αντίστοιχη επιτροπή τη προηγούμενε μέρε πήγε ο Προβόπουλο, ο πρώην δικητή τη Τράπεζα τη Ελλάδο. Ο κύριο Προβόπουλο μίλησε για την ευθύνη των τραπεζών, αλλά κυρίω για την ευθύνη τη κοινωνία. Απλά αν μπορώ να προσθέσω, γιατί το είπε και η κυρία Καβαδά και δεν απάντησα, που είπατε ότι για ό,τι συμβαίνει σήμερα στην Ελλάδα φταίνουν οι τράπεζε, είναι λάθο αυτό το πράγμα. Μπορεί να έχουν ένα μικρό μερίδιο ευθύνη οι τράπεζε, με αυτά που λέει ο κ. Νικολόπουλο και είπατε κι άλλοι, αλλά είναι πολύ μικρό μπροστά στα όλα συνέβησαν ε, από άλλε πλευρέ. Έχουν γίνει άλλα πολιτικά λάθη και ίσω και η κοινωνία είχε πάρει έναν δρόμο προ συγκεκριμένη κατεύθυνση και έτραχε προ τα εκεί. Άτιμη κοινωνία που άλλου του ανεβάζει και άλλου του κατεβάζει. Εντάξει, φταίνει οι τράπεζε. Αλλά η κοινωνία όμω, γιατί αν θυμόσαστε, εσεί ω κοινωνία και ω άτομα που αποτελείτε το άθροισμα τη κοινωνία, πηγαίνετε μέσα σε μια τράπεζα και λέγατε Δώσ' μου δάνειο. Τώρα το παίρνω το δάνειο. Θε δεν θες τράπεζα. Έτσι συνέβαινε στο παρελθόν. Έτσι λοιπόν η κοινωνία έχει πάρει ένα δρόμο. Κανεί δεν ήξερε για το χρηματιστήριο. Από πάνω από τι ηγεσίε, την πολιτική, την τραπεζική δεν ενισχύθηκαν τέτοιε τάσει. Ε, επενδύσεων ή ρίσκου προ το χρηματιστήριο, το ίδιο και με τα δάνεια που τα μοίραζαν σε φαγγέλου που σε σταματούσαν στο δρόμο. Θυμάμαι υπήρχαν και γκισέ των τραπεζών στο δρόμο στην πλατεία Κλαθμόνου και σου δίνανε δάνειο. Σε σταματούσε και σου λέει: Τώρα πάρε δάνειο, 3-5 χιλιάρικα, μόνο με την ταυτότητά σου. Η κοινωνία κατά τα άλλα φταίει που έκανε του τραπεζίτες κλέφτε. Γιατί για όλα, όπω ξέρουμε, φταίει η κοινωνία, την οποία να σε ένα καράβι, αυτό το καράβι που, για το οποίο έχουν μιλήσει πάρα πολύ. Καράβι Καράβι Μα αυτό το καράβι είμαστε όλοι συνεπιβάτες Είμαστε επιβάτες στο ίδιο καράβι Όσοι δεν αντέξουν ασκατεύουν τώρα το καράβι Βάζουμε πάλι το καράβι στη σωστή τροχιά. Μέσα στη φουρτούνα όλοι γαντζώνονται από το καλό σκαρί του πλοίου και από το καπετάνιο. <Και> ο, ε, ο, ε, ο, ε. Θα σας δείξω στη θάλασσα και άμα δεν ξέρετε να κολυμπήσετε να πνιγείτε. Κύριε <Και> υπάρχει. έχετε καταλάβει που πάμε. Σφάλμα του καπετάνιου. Δεν έλυσε τον παλαμάρι. Τέλος Τέτοιοι που είναι οι καπετάνοι, λογικό να φύγουμε με δεμένο το Παλαμάρι Κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλο, γιατί όπω κάθε Παρασκευή, ξέρετε, γνωρίζετε, έχουμε τι παραγγελίε, οι οποίε μα πάνε στο μαγκαζίνο. Έχετε ακόμη στη διάθεσή σα, τσακαλώ το σύνδρομο, και σημεί τη ταυτόχρονα. 10 λεπτά για να ζητήσετε και άλλε παραγγελίε για την επόμενη Παρασκευή, να επικοινωνήσετε με τον διευθυντή τη εκπομπή, σα περιμένει στο τηλέφωνο. Εδώ τελειώσαμε. Ε, όπως είπαμε μαγκαζίνω σε λίγο μετά τις παραγγελίες με τον Νίκο Στραβελάκη. Γεια σας. Έλα ρε, δεν έχω στραβώσει γραμμή ακόμα τόσες μέρες. Ε, Σταύρος τώρα. Επιτέλου θέλω μια παραγγελία. Τον παπά που μίλαγε στα εγγένεια του Μητσοτάκη. Θέλω... Τον παπά καλέ. Νόμιζα τον Νίκο τον παπά. Λέω και εγώ Νίκο ο παπά στα εγγένεια του Μητσοτάκη, μετάλλαξε. Κυρέω, κυρέω. Τον παπά το ώρασο φόρο τον παπά, αυτό θα λες Θέλω να μου τον κάνει ένα μίξ με θυμιατό. Και μια που ήταν και προ τον πυρά εκεί πέρα, πέτα και ένα τσουκαλά μέσα. Και δύο κουβέντε για τα μαθητικά χρόνια του Κυριάκου. Ο Κυριάκο ήταν πάρα πολύ σεμνό. Ρε θυμιατό πέσαμε ρε, Φίλος με όλα τα παιδιά του σχολείου έντονα ενδιαφερόταν για τα κοινά πάντα. Σε ευθύνητό σε είσαι είσαι ατήσει. αποτελεσματικό και έξυπνο. Μην έτσι πάνω σε θυμιατό πέσαμε Οι δεσπουέ του σημαίνουν κάτι πολύ σημαντικό. Δεν ήταν μόνο ο πρώτο. Π... Πάνω σε θυμιατό πεσαμε. Δεν ήταν ο πρόεδρο τη μαθητική κοινότητα, αλλά όπω ξέρετε, στο Χάβλαρ και το Στάσφόρ διακρίθηκε. Πα σου πω, με, με ξέρει, σε και μου κάνει πλάκα. Αυτό δεν είναι ένας άνθρωπος Ρε θυμιατό δεν είναι για σένα αυτά Για σένα δεν είναι αυτά ρε θυμιατό Εσείς και το λιβανιστήρι τι να κάνει; Του θα αναλάβει με ανευθυνότητα Σημαντικές ευθύνε Σε αυτή την πολύ δύσκολη στιγμή Σε φάει Σε έχει Πω πω έτσι είναι όλη Λοιπόν άκουρε μπλάκα Υπάρχει και το σεξ καταρχήν Υπάρχει και το σεξ Σταμάτα τη μαλακία θα σε πατώσει στο κεφάλι σου Ρε πάνω σε θυμιατό πεσάμε Το θυμιατό τι είναι που βάζουμε το καρβουνάκι Αντέ και Του το σπίτι σου γαριστού τέτοια γλώσσα από δεν περίμενα Tieju roboty maszynowe, niebawem będziemy dać wiedzie, ale to. na akuris, re, Dlaksana, Yo, ora, ja. to Ε, για το εκεί που θέλω τον κύριο Αποστόλη που κάνει τα τέτοια, τα αστεία, τα καλαμπούρια. Τα καλαμπούρια. Εδώ εγώ καλαμπουτζή είμαι. Άκουγα καλαμπουτζή. Θα πει να είμαι το βράδυ που παίζει ο σταθμό, το τηλεοπτικό του Σκάι, μη βάλει όλο χελώνε σε φίδια. Τι να βάλει, τι θα θέλατε, να βάλει πάλι καρχαρίε, να το γυρίσουμε σε Όχι καρχαρίε, ή... ακού εσύ να, να βάλει διάφορα άλλα, τοπία, όχι φίδια και χελώνε. Εναι, αλλά στο τοπίο υπάρχουν και τα φίδια και χελώνε. Όχι, δεν να... υπάρχουν. Λάθο υπάρχ... δεν θα βάλει φίδια πάλι και χελώνε. Και τα έντομα. Εντάξει, ούτε τα έντομα. Αυτά είναι άλλα τοπία της Ευρώπης Ε και με τι θα ασχοληθούμε Τα τοπία δεν είναι ζωντανή εικόνα Είναι, είναι, είναι, είναι, είναι ζωντανή. Δεν θέλουμε ζωντανή φίδια εμείς Καλά Άμε και τρώμε και βάνει φίδια και τις μα... Γιατί οι Κινέζοι τα τρώνε τα φίδια Εμείς δεν τρώμε μας Έλληνες εμείς Και μην μενευριάζεις τώρα Ε τώρα όμως θα είναι τη μόδας Λόγω Ολυμπιάδας είναι τη μόδας να φάμε και εμείς λίγο φίδι μ... Είναι ωραίο το φίδι <Κιναι> Ooh, shakes all over Μάλλια άνη που ήταν ο λαό και έλεγε ότι δεν θα πάρει ο ίδιο στη νέα δημοκρατία, ότι δεν θα πάνε οι βουλευτέ του λαό στη Νέα δημοκρατία, μετά που έβριζε τη Νέα Δημοκρατία ότι είναι ακόμα κλεπτό και τέτοια. Μετά είπε ότι ο διαγωνισμός για τις τιλογικέ άδειες δεν θα γίνει, μετά είπε ότι ο Σκάι δεν θα πάρει άδεια. Μέσα όλε. Και ό,τι άλλο βρίσκει, ό,τι άλλη παπαριά έχει βγει. Ενδιάμεσα θα βάζει τον Κωνσταντίνου να κακαρίζει το ποιητή θα φάρα και θα τελειώσει με τον Γωνίου. Πλατά, αν μπορείς βάλε, για σου άντωνι, Αντί δηλαδή η Νέα Δημοκρατία ω το μεγάλο κόμμα τη παράταξη, τουλάχιστον προ ώρα, γιατί το βλέπω για πολύ ακόμα. Ζου! Λοιπόν, για να τελειώσει το παραμύθι. Ο λαϊκό ορθόδοξο αγερμό δεν έχει κανένα πρόβλημα. Πηγαίνουμε από το καλό στο καλύτερο κανένας βουλευτής του λαό δεν πρόκειται να πάει στη Νέα Δημοκρατία. Πάρτε το ήδη συγχωνέψε το. Κα-νε-νας. Πρώτα να ζυ, ζυ. έχουμε δεξιός. Δεύτερο να έχουμε υπέρ του μνημονίου. Το έχω ψηφίσει. Και το πρώτο και το δεύτερο. Και πιστεύω ότι δεν πρέπει να παίξουμε καθόλου με την ευρωπαϊκή προοπτική τη χώρα. Σήμερα το μόνο κόμμα της δεξιάς που μπορεί να εφαρμόσει τη συμφωνία αυτή και να κρατήσει τη χώρα στην Ευρώπη είναι η νέα δημοκρατία. Ζυ. Άκουσα προηγουμένω τον κύριο Πολιζοίδη που είπε ότι είναι η ήττα τη κυβέρνηση όταν έκλεισε ο Είναι προφανέ ότι η κυβέρνηση ήθελε να κλείσει ο Σκάι. Θα μα πείτε ποιο ήταν υπουργό. Το ότι έχασε. Το ότι σήμερα η κυβέρνηση υπέστη η ήττα που ο την πρώτη άδεια και μάθαμε το χαμηλότερο τίμημα. Νομίζω ότι όλοι το καταλαβαίνουμε. Δεν χρειάζεται να πάω παρακάτω, έτσι. Φρέλα και το μυαλό σου είναι θολό. Και το δικό τη πιο λιψό. Σα εθωλώσαν τα λεπτά. Γεια σου, Μπουμπούκο. Απλατά. Oh shit, trust tym τον παρασκευή? το ja το έμαθα. Πώ θα μπορούσα να επικοινωνήσω να μάθω κάτι που θέλω. Ε, πείτε μας, εδώ. Ε, τώρα μπορώ. Βεβαίω. Για το χαλβά. Ναι, τι το χαλβά, τι. Ε, έχω γράψει τα μισά, δεν πρόλαβα να τα γράψω όλα. Για πείτε μου τι βάλατε. Έβαλα το, το νερό, τη ζάχαρη, το ιδοκάριδο, τα 200 γραμμάρια. Ναι. Τα πορτοκάλια, έχει και κάτι άλλο 200 γραμμάρια, αλλά αυτό δεν το έγραψα. Μιτσοτάκι. σημειώστε. Κυριάκο Μητσο Για τη συνταγή Τι άλλο Είχε 200 γραμμάρια Τι άλλο Κούλι τι, τι, τι, τι είναι αυτό Κρητικός Ο χαλβάς Ναι Ναι Και τι είναι αυτά τα 200 γραμμάρια Επιπλέον που έχει 300 γραμμάρια κούλι Α αυτό Α Κούλι Για να βγει κρητικός ο χαλβάς Καταλάβατε Λέγεται κούλι αυτό Κούλι Κυριάκο μητσοτάκι, Για το χαλβά Αυτό τι είναι το κούλι Πολιτικό Κρητικό Δίνει μια έτσι πιο Το ναι, δεν σα λέω να φάτε χαλβά σκέτο, μόνο κούλι. Βάλτε και άλλα, τα ενδοκάριτα που είπατε. Ναι. Σοκολάτα και κρέμα γάλα, πώ το έχει αποστεύσει. από πάνω. Από πάνω, περιχύεται στα μάτια. Αλλά για πιο ωραίο αποτέλεσμα μπορείτε να το ανοίξετε εκεί στο μάτι να φαίνεται θα είναι ωραίο σοκολάτα όλο και να φαίνονται αυτά τα ωραία μάτια. Τα στροκυλά σαν κερασάκι θα, να αντί. Δεν μου λέτε το οδό σίδρα, τι είναι, άσχετο. Είναι το εστιατόριο. Ναι, εντάξει με τη συνταγή στο οδό ύδρα πήγαμε. Don't be cool Relax Με την uh, το τορινό το, το, το, το φρένεια από το Παδοξάντινο. Στην ερώτηση. Uh, Ρώτησα το σκύλο, μου το ρήμα. Αμανιώθει Έλληνα, αυτό α κάτι σκεπτικό. Εκείνο χασμούριθηκε, επέστρεψε στον ύπνο. Πιανάσα του ήταν όμορφη, σαν κύμα στο γυαλό. Λέω, το φασισμό. στην άγρια ρόδια και τη ρωτώ τα ίδια. Αν Ελληνίοι σ' Αισθάνετε, από το φω. για ζωή, για θάνατο κιτάλι. Μου απαντάει ο κόκκινο στα κλώνια τη. Ανθώ ο φασισμό. σα σαν πύλα